Κεφάλαιον Γάμα, σελίδα 870, στήχη 1-6, ο Χριστός υπεροχότερο του Μωυσέως. 1. Δια τούτο αδελφοί άγιοι που συμμετέχετε εις πρόσκληση που σα έκαμεν ο ενουρανής Θεός προς τον σκοπό να κληρονομήσετε τα υπουράνια αγαθά, γνωρίσατε καλά εκείνον τον οποίον μα απέστειλαν ο Θεός και είναι αρχιερεύτης ομολογία μας και της πίστεώς μας, τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή. 2. Αυτός απεδείχθη ακριβής τη δητήσης που του ανέθεσε ο πατήρ και απολαμβάνει δι' αυτό πλήρη την εμπιστοσύνη του Θεού ο οποίος τον έκαμεν Απόστολον και Αρχιερέα καθώς και ο Μωυσής έγινε πιστός εις όλων των Ισραηλιτικών λαών ο οποίος ήταν το σπίτι του Θεού. 3. Γνωρίσατε καλά τον Ιησού διότι αυτός έχει αξιωθεί μεγαλυτέραν δόξαν από την δόξαν του Μωυσέως και είναι τόσο πολύ μεγαλυτέρα η δόξα του αυτη όσον έχει μεγαλύτεραν τιμήν και αξίαν από το σπίτι εκείνος που το κατασκεύασε και το ετοίμασε. Ενώ δηλαδή ο Μωυσής ή το μέλος του σπιτιού, ο Ιησούς είναι ο δημιουργός και του τούτου. 4. Διότι κάθε σπίτι φτιάχνεται από κάποιον, εκείνος δε που εδημιούργησε και τακτοποίησε και τον θεοκρατικών οίκων του Ισραήλ και των νεων τη της χριστιανικής αλλά και όλα τα κτίσματα είναι ο Θεός. Και τον μήνυμο Ισήν έκαμεν εμπιστόν του Ο Θεό ει όλον το σπίτι του, σαν επιστάτη των δούλων, διότι παρέχεται από αυτόν έγκυρο μαρτυρία δι' εκείνα που επρόκειτο να λαλυθούν από τον Θεό στου Ισραηλίτε. 6. Ο Χριστό όμω έχει τα πιστά σαν ιό επάνω στο σπίτι του Θεού, το οποίο είναι και του ιού σπίτι. Σπίτι δε του Θεού και του Χριστού, τώρα είμαστε εμεί οι Χριστιανοί εάν βεβαίως κρατήσομεν καλά και μέχρι τέλους σταθεράν και ακλώνητον την άφοβον πεποίθηση και την ελπίδα για την οποία καυχόμεθα.